Λόγος Ένατος Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Περιμνησικακίας Ομοιάζουν οι ευλογημένες και όσιες αρετές με την κλίμακα του Ιακώβ. Ιδε ανώσιες κακίες με την αλυσίδα που έπεσε από τα χέρια του κορυφαίου Αποστόλου Παύλου όπως περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων στο 12ο κεφάλαιο. Διότι οι μεν πρώτες, οι ευλογημένες δηλαδή αρετές, καθώς μας οδηγεί η μία στην άλλη, ανεβάζουν στον ουρανό εκείνον που το επιθυμεί, ενώ οι άλλες, οι κακίες, έχουν τη συνήθεια να γεννούν η μία την άλλη και να συσφίγγονται μεταξύ τους. Για τούτο και μόλις προηγουμένως ακούσαμε το ασύνετο θυμό να ονομάζει δικό του τέκνο τη μνησικακία. Τώρα λοιπόν που το καλεί ο καιρός ας μιλήσουμε για αυτήν. Μνησικακία σημαίνει κατάληξης του θυμού. Φύλαξ των αμαρτιμάτων, μίσος της δικαιοσύνης, απώλεια των αρετών, δηλητήριο της ψυχής. Σαράκι του νου ντροπή της προσευχής, εκοπή της δεήσεως, αποξένωση της αγάπης, καρφί, μπηγμένος στην ψυχή, αίσθηση δυσάρεστη που αγαπάτε μέσα στη γλυκύτητα της πικρίας της, συνεχής αμαρτία, ανίστακτη παρανομία, διαρκής κακία. Και τούτο το σκοτεινό και δύσμορφο πάθο, η μνησικακία δηλαδή, ανήκει στα πάθη που γεννώνται από άλλα πάθη, και όχι σε αυτά που γεννούν. Γι' αυτό δεν σκοπεύουμε να μιλήσουμε πολύ περί αυτής. Τρίτον, όποιος κατέπαυσε την οργή, αυτός φώνευσε τη μνησικακία, διότι για να γεννηθούν τέκνα, πρέπει να ζει ο πατέρας. Τέταρτον, όποιος απέκτησε την αγάπη, έγινε ξένος της οργής. Εκείνος όμως που διατηρεί την έκφραση συσσωρεύει στον εαυτό του άσκοπα ενοχλητικά βάρη. Πέμπτον, η τράπεζα και το γεύμα της αγάπης διαλύουν το μίσος και τα ειλικρινή δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή. Η απρόσεκτη συμπεριφορά κατά την τράπεζα είναι μητέρα της Παρισίας. Και από το παράθυρο της αγάπης κάνει την εμφάνισή τη στην τράπεζα η γαστριμαργία. Έκτον. Είδα μίσος να διασπά πολυχρόνιο πορνικό δεσμό. Και είδα πράγμα παράδοξο, μνησικακία να τον διατηρεί πλέον οριστικά διαλυμένο. Θαυμαστό πράγμα τη θέαμα. Ένας δαίμονας να θεραπεύεται, να θεραπεύει μάλλον, από άλλον δαίμονα. Πρόκειται μάλλον για έργο τη προνοία και επεμβάσεω του Θεού και όχι τη θελήσεω των δαιμόνων. 7. Η μνησικακία βρίσκεται μακριά από τη φυσική και αυθόρμητη και στερεωμένη αγάπη. Σε αυτήν όμως την αγάπη πλησιάζει εύκολα η πορνεία και βλέπει το περιστέρι να ισχωρεί ανεπαίσθητα η ψήρα. 8. Να μνησικακείς πολύ εναντίον των δαιμόνων και να εχθρεύεσαι πολύ και διαρκώς τη σάρκα σου. Η σάρκα είναι ένας αχάριστος και δόλυος φίλος και όσο την περιποιείται κανείς, τόσο περισσότερο αυτή βλάπτει. Ένατον. Η μνησικακία γίνεται και ερμηνευτή των γραφών προσαρμόζοντας και εξηγώντα τα λόγια του Αγίου Πνεύματος κατά τις δικές της διαθέσεις. Α την κατεσχύνει, ας την τροπιάσει όμως η προσευχή που μας παρέδωσε ο Ιησούς, το πάτεριμών, την οποία δεν μπορούμε να την πούμε όπως αυτός, εάν μνησικακούμε. Δέκατον. Εάν δεν μπορείς, μολονότι επάλεψες πολύ, να διαλύσει εντελώς το σκάνδαλο της μνησικακίας, δείξε τον εχθρό σου έστω με ότι μετενόησες. Έτσι θα συμβεί να εντραπεί την παρατηνωμένη υποκρισία σου και να τον αγαπήσεις ολοκληρωτικά, κεντόμενο και καιόμενος σαν το πυρ από τις τύψεις της συνειδήσεως. Ενδέκατο, τότε θα καταλάβεις ότι... Απαλλάχτηκες από αυτή τη σαπίλα τη μνησικακία δηλαδή, όχι όταν προσεύχεσαι για εκείνον που σε λείπησε, ούτε όταν του προσφέρεις δώρα, ούτε όταν του στρώνεις τράπεζα. Αλλά όταν μάθεις πως του συνέβη κάποια συμφορά ψυχική ή σωματική και πονέσει και κλάψεις σαν να πρόκειται για τον εαυτό σου. Δωδέκατον η στυχαστής που διατηρεί μνησικακία ομιάζει με εμφολεύουσα ασπίδα, η οποία περιφέρει μαζί της το θανατηφόρο δηλητήριο. Η ανάμνηση στων παθών του Ιησού θα θεραπεύσει την ψυχή που μνησικακεί, διότι θα αισθάνεται υπερβολική ντροπή, ενώ θα αναλογίζεται τη δική του ανεξικακία. Δέκατο τρίτον στο σάπιο ξύλο γεννώνται σκουλίκια. Ομοίω και σε ανθρώπους με πραότατη επιφανειακή συμπεριφορά και νοθευμένη ηρεμία και ησυχία προσκολάτε η οργοί. Όποιος την απεδίωξε από μέσα του ευρύκε την άφεση των αμαρτιών του. Όποιος αντιθέτως προσκολάτε σε αυτήν στερήθηκε του εκτιρμούς του Θεού. Δέκατον τέταρτον Μερικοί υπέβαλαν τον εαυτό τους σε κόπους και ιδρώτες για να πετύχουν τη συγχώρηση. Ο αμνησίκακο όμως άνθρωπος που ξεπέρασε, εφόσον ασφαλώς είναι αληθινός ο λόγος, άφεται συντόμως και αφεθίσεται ημίν πλουσίως. Λουκάς, έκτο κεφάλαιο. Δέκατον πέμπτον, η αμνησικακία είναι απόδειξη της γνήσιας μετάνοιας. Εκείνος που διατηρεί την έχθρα και νομίζει ότι έχει μετάνοια, μοιάζει με αυτόν που του φαίνεται στον ύπνο του ότι τρέχει. Δέκα έκτον. Είδα μνησικάκους να παροτειρίνουν άλλους στην άμνηση κακία. Και έτσι αισθάνθηκαν ντροπή από τα ίδια τους τα λόγια και απειλάγισαν από το πάθος τους. Δέκατον έβδομον. Ας μη θεωρήσει κανείς ασήμαντο πάθος τούτη την σκοτομίνη δηλαδή την μνησικακία, διότι πολλές φορές συμβαίνει να καταλαμβάνει ακόμα και τους πνευματικούς άνδρες. Βαθμής ενάτη. Όποιος την κατέκτησε Ας ζει πλέον με παρησία τη συγχώρηση των πτεσμάτων του από το σωτήρα Χριστό».